Καντές, έτσι ώστε άνθρωποι που είναι εδώ απόψε για πρώτη φορά να μια εικόνα. Θέλει λοιπόν ήταν η πρώτη ε, βραδιά αυτού του διημέρου που έχει θέμα την αποανάπτυξη. Ε, και στη θεσσινή βραδιά συμμετείχαν ο Γιάννης Μαρτιδάκης, ο οποίο είναι μαζί μας και απόψε και ο Χριστόφωρος ο Κάσναγκης. Ε, η θεματική ήταν ε, από ανάπτυξη και αριστερά και υπόσχεταν αρκετά πράγματα ε, νομίζω ότι ένα βασικό ε, ε, πω, θέμα που συζητήθηκε ήταν ε, η ε, διόγωση του ε, κριματοδικοτικού συστήματος που είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα και ε, διωγκώνεται η βάρο του, του υποσυστήματος του πλανήτη ε, και δημιουργείται μία έτσι ξεπδής ε, αίσθηση ότι μπορούμε να έχουμε ό,τι θέλουμε με το χρήμα ενώ στην πραγματικότητα το χρήμα και το σύστημα της αγορά είναι αυτό που ελέγχει τους πόρους, και οι πόροι είναι στην πραγματικότητα αυτά που ε, καταναλώνουμε πολύ περισσότερους πόρους από όσους μπορεί ο πλανήτης να αναπαράγει. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό το ζήτημα που έχει και ένα χαρακτήρα τίγοντος λόγω όλων των προβλημάτων που παρουσιάζονται ε, σε σχέση με την καταστροφή για την ε, παραγωγή αγαθών. Ε, ζούμε ό καταναλωτές και όχι ως ε, άνθρωποι ε, ζούμε ανθρωποκεντρικά που σημαίνει ότι έχουμε εκτοπίσει ε, την ε, αντίληψη ότι ε, συνεπάρχουμε μαζί με άλλα όντα και δικαιούν δηλαδή δικαιούνται και αυτά πρόσβαση στα κοινά αγαθά ε, που παρέχει η φύση σε όλους ε, και έγιναν και πολλές άλλες παρεμβάσεις και συζητήσεις που Έρχουν να κάνουν με ε, τη σχέση ε, της αριστεράς με ε, την έννοια από ανάπτυξη και το κίνημα από αυτής αν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει ένα τέτοιο κίνημα, πιστεύω ότι υπάρχει. Ε, Έγιναν κάποιος τοποθετήσει το σχετικά με ε, την έννοια τη αποανάπτυξης ε, και το πώς μπορούμε να την αντιληφθούμε, στα πλαίσια της ε, πραγματικότητας του Ζούμε, που έχει να κάνει με μία ήθεση, και ποια είναι η σχέση ή η διαφορά που έρχονται αυτές τις δύο καταστάσεις. Η ήθεση είναι μία η ειναι κατάσταση. Βρεθήκαμε σε μία κατάσταση όπου ε, διώνουμε μία ε, αίσθηση από ανάπτυξη, που όμως ε, είναι επιδεβλημένη έξωθεν και όχι οικειοθελήτς ε, και αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ε, τώρα, όσα υπόθηκαν χθες, θεωρητικά αφορούν το κομμάτι της θεωρίας. Θεωρητικά αποτελεί το κομμάτι της θεωρίας, πραγματικότητα όμως η θεωρία με την πράξη είναι δύο πράγματα τα οποία συνδέονται, συγκοινωνούνται αδοχεία. Ε, ο Γιάννης, ας πούμε, ο Μαχριδάκης συζήτησε θεωρητικά, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα που μας είπαν πηγάζουν από μία βιωματική σχέση με ε, αυτά τα έννοιες. Ε, και σήμερα, απόψε, τα πράγματα που θα ακουστούν έχουν να κάνουν με ε, πρωτοβουλίες από ομάδε ανθρώπων που δραστηριοποιούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε πλευρέ που αφορούν την έννοια τη αποανάπτυξη, αλλά ενώ θα συζητήσουν για πράγματα που αφορούν την πράξη, στην πραγματικότητα πίσω από την πράξη επίση υπάρχει κάποια θεωρία. Και είναι πολύ πιθανό ότι θα μα ε, πούν και γιατί το κάνουν, που έχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο πούμε, εξωτερική. Ε, τώρα, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή πριν πάρει τον λόγο, το λόγο η ομάδε που έχουμε εδώ μαζί μα. Ε, καταρχήν, ε, προσπαθήσαμε απόψει και ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα με τον περιορισμό που επιβάλλει ο ίδιο ο χώρο που έχει την. Ε, χωροταξική διάταξη ενός θεάντης και, και έτσι βάζει, ας πούμε, όλοι εμάς σε μία θέση είτε κοινού που έχει μία παθητική, ας το πούμε, συνταγή, ή ανθρώπους κάνουν τα συμφωνία με βράδο μιλού. Ε, δεν έχω εγώ το πράγμα να ανατραπεί ε, και, ας πει, είκαμε έναν δούμε κάτω πίσω και Κάτι άλλο που έχουμε σκεφτεί είναι να κάνουμε την αποσυγή τελειώση με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αφού τελειώσει η παρακολουθία που θα έχουμε και λίγο, να μείνει χρόνος για συζήτηση και αφού τελειώσει και η συζήτηση που ελπίζω ότι θα είναι γύρω στις 10, να κάνουμε ένα κατ, να κάνουμε μία διακοπή, και να μεταφερθούμε όσο θέλουμε στον χώρο του Φουαγέ, που είναι το μεγάλο τραπέζι, όπου, ξαναλέω, όποιοι τυχόν έχουν φέρει κάτι, όπως είχαμε προτείνει χθες, κάποια πράγματα υπάρχουν ήδη, μπορούν να μεταφερθούν εκεί, ώστε οι κάποια, παιδιά από τη λειτουργική ομάδα να φτιάχνουν το τραπέζι και μετά να μπορούμε να μεταφερθούμε μέσα και να συζητήσουμε ε, πιο, ας πούμε, Λοιπόν, μία πολύ σύντομη εισαγωγή από εμένα. Δεν τα έχω προετοιμάσει ιδιαίτερα. Απλά θα πω δύο-τρία πράγματα που θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να ε, συζητηθούν σε επίπεδο εισαγωγικό. Όπω έλεγα και πριν, ε, η κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μία κατάσταση που ε, έχει επιβληθεί, δεν έχει νόημα να μπούμε στους, στα αίτια και γενικώ όλο το μηχανισμό που έχει δημιουργήσει αυτή την ύφεση ε, που ζούμε. Ε, αλλά είναι σημαντικό να δούμε λιγάκι ε, αναδρομικά τι έχει προηγηθεί και πώς έχουν προκύψει μέσα από αυτά που έχουν προηγηθεί οι πρωτοβουλίε που... Ε, Έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, ενώ υπήρχαν και πρωτοβουλίε τις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε παλιότερα, μία ιστορική χρονική στιγμή ε, είναι ε, ο Δικαίρευσης του 2008 και όσοι συνέβησαν αμέσως μετά. Υπάρχει βέβαια και το 2007, που αν θυμάστε και εγώ ήταν η Ελλάδα, που πάλι ε, με αφορμή αυτό το γεγονός υπήρχαν πάρα πολλές αθόνητες ε, κινητοποίησης του κόσμου χωρί να υπάρχει, ας πούμε, κομματική ε, ε, να πω, υποκίνηση. Ναι, υποκίνηση. Ε, αλλά αυτό που πραγματικά είναι μια τομή στην ε, ελληνική κοινωνία είναι το ε, Ιωκέμβριο του 2008 και όσα ακολούθησαν μετά. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο χρονικό όριο, διότι υπάρχει και το δεύτερο, που είναι το 2011, με την επιβολή του μνημονίου και την, ε, το κίνημα των, πλα, των πλατιών, και όλα όσα μετά άρχισαν να συμβαίνουν. Υπάρχει μία ισιόδη διαφορά ανάμεσα σε δύο ημερομηνίε. Η που σηματοδότησε μία έκρηξη κοινωνική οδήγησε στην ε, ε, συγκρότηση ομάδων και πρωτοβουλειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλέ τέτοιε πρωτοβουλίε ξεκινούν το 2009. Και από το 2009 μέχρι το 2011 έχει ένα χαρακτήρα που ε, μόνο τον ονομάζω πρωτοβουλιακό. Δηλαδή, δεν είναι σε άμεσο συσχετισμό με ε, τα γεγονότα. Συμβαίνουν διότι προέκυξε, προηγήθηκε αυτή η κοινωνική έκρηξη, αλλά δεν είναι άμεσα συσχετισμένα. Ας πούμε, για παράδειγμα, να φέρω το πάρκο της Ναβαρίνου που ξέρουμε, θα το ξέρετε οι περισσότεροι, ξεκίνησε με μία ε, συγκρότηση ε, πρωτοβουλιακή μέσα από κοινωνικά δίκτυα ε, και SMS ε, και δημιουργήθηκε μία τεράστια ομάδα ανθρώπων που ε, το σαββατοκύριακο από το 1ο Μάρτιο 3 και 4 ε, του 2009 ξεκίνησε τις εργασίες που συνέβησαν και οδήγησαν σε αυτό που είναι το Πάκο του Ναυμαρίνου σήμερα. Αντίστοιχα, εκείνη τη χρονιά ε, παρατηρούνται πολλές παρόνες τέτοιες ε, ε, κινητοποιήσεις και ιδρύσεις τέτοιο ονομάδες που ξεκινούν να ε, δραστηριοποιούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε διάφορους τομείς, όπως θα ακούσουμε. Έρχουν λοιπόν ένα χαρακτήρα πρωτοβουλιακό το 2011 φτάνει ο κόμπος το φτέλει. Ε, έχουμε ε, την, ε, το κίνημα των πλατιών που βγαίνει ο κόσμος σε άμεση αντίδραση και διαμαρτυρία ε, σε, ε, στα, στις πολιτικές εξελίξεις και μέσα από αυτή τη δεύτερη ε, καβίρ παρατηρείται ένα δεύτερο τεράστιο κύμα ε, συγκρότησης ομάδων, που είναι οι ομάδες ε, ε, ε, λαϊκών συνελέψεων σε όλες τις γειτονιές και τις πόλεις της χώρας, οι ε, συγκροτήσει πάρα πολλών ομάδων εν οικονομία ε, ε, και ούτω καθεξής. Είναι κάτι που συμβαίνει σε άμεση σχέση με τα γεγονότα, είναι αυτό που... Λέω κατά κάποιο τρόπο εκ των υστέρων, και έχει σημασία αυτό γιατί το λέω, σε σχέση με το πρωτοβουλιακό. Ε, και εδώ θα βάλω μία τελεία σε αυτό. Το πρωτοβουλιακό εκ των έχει διαφορά σε σχέση με το ότι όταν κάποιο, κάποιο αναλαμβάνει μία πρωτοβουλία, έχει προετοιμαστεί για αυτήν, έχει ε, κάπω αδίαστα, α το πούμε έτσι. Ε, συγκροτήξει μία στρατηγική, ένα πλάνο, ε, κάποιους στόχους ε, και αυτό χαρακτηρίζει πρωτοβουλία το εκ των εξωτερων είναι κάτι που προκύπτει ε, διότι έχουμε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως έχει συζητηθεί πολλές φορές και αυτό δημιουργεί ένα εντελώ άλλο πλαίσιο ψυχολογικό αλλά και τρόπο διαχείριση των πραγμάτων ε, αυτό ε, δημιουργεί ε, διαφορετικές, ας το πούμε, ε, πώς να πω πρόκειες, για τι εξελίξει τυχόν τέτοιων ομάδων. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα μία ομάδα που συγκροτεί και ε, εκ των υστέρων, σε αντίδραση κάποιων γεγονότων. Το ίδιο εύκολα να διαλυθεί όπως συγκοιωθήθηκε. Μία πρωτοβουλιακή ομάδα θεωρητικά έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοκτικότητα και ένα όραμα που διαρκεί εμμεναντίζοντας ε, περισσότερο. Ε, τώρα, σε σχέση με τις ε, ε, ομάδες που έχουμε και που έχουμε απόψε εδώ, επειδή από ανάπτυξη είναι ένα όρο που δεν προσδιορίζει πολύ συγκεκριμένα ε, τρόπο δράσης, απλά μας ε, δίνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θεωρητικά ε, καλούμαστε να αναστοχαστούμε την έννοια της ανάπτυξη και να βρούμε εναλλακτικού τρόπου ε, κοινωνικής συγκρότηση και εναλλακτικούς τρόπους διαβίωσης που ουσιαστικά επιχειρούν να αντεξαρτηθούν από τον καταναλωτισμό έτσι, και από όλες τις μορφές ε, διαχείρισης διαφόρων πολυζωτικών κομματιών της ζωής που έχουμε εκχωρήσει σε άλλους φορείς Υπάρχει δηλαδή για παράδειγμα, ο τομέας της υγείας, όπου έχουμε εκχωρήσει ε, τα, ε, όσα αφορούν την υγεία μας στο, ε, στο ε, ιατρικό, ας πούμε, σύστημα και στις φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχει ε, ο τομέας της διατροφής, που έχουμε εκχωρήσει όσα αφορούν τα της διατροφής μας στο κύκλωμα των ε, ε, σούπερ μάρκετ, των μεγάλων παραγωγών και των ε, εταιριών που παράγουν ε, σπόρους, ε, που δεν είναι οι σπόροι που ε, μπορεί ο καθένας από εμάς να κρατήσει και να ε, επαναχρησιμοποιήσει με την επόμενη Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το ίδιο με τα ζητήματα της ενέργεια, το ίδιο με τα ζητήματα των κοινωνικών σχέσεων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, η, η ε, δομή μας κατανομικής δομίας είναι τέτοια που ευνοεί της ευνοεί το να ζούμε ο καθένας για την πάτη του, να υπάρχει ε, ο ανταγωνισμός και η αποχέρωση από τους υπολοίπους μιας κοινωνικής μιας κοινωνίας που τις πάλι θα ε, αποτελούσαν μια η κοινότητα, δηλαδή ε, σε στις παρούσες συνθήκες ζούμε ως μονάδες ως άτομα. Η από λοιπόν καλή να αναστοχαστούμε όλες αυτές τις ε, παραδοκές, όλα αυτά τα δεδομένα ε, του τρόπου με τον οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Και οι διάφορε ομάδε που δραστηριοποιούνται και πρωτοβουλιακά το αλλά και με τον Ιστέρος, ξανά έρχομαι πάνω σε αυτές τις ε, δύο ε, έννοιες, ε, αναλαμβάνουν δράσεις σε διαφορετικούς τομείς σε σχέση με όλο αυτό το μεγάλο φάσμα που έχει να κάνει είτε με την οικονομία, είτε με τη διατροφή, ή με τη διαχείριση τη υγεία, με την ενέργεια, ε, όλα αυτά τα πράγματα. Ε, απόψε λοιπόν έχουμε εδώ μία, ε, να πω, μία, ε, ε, ένα δείγμα από ομάδε, κυρίω της πρώτης κατηγορίας πρωτοβουλιακέ, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν καταρχήν. Έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικού τομεί που θα μα πούν ο καθένα από τους χωριστά. Ε, και ε, νομίζω ότι κάτω εδώ σταματάει και η εισαγωγή που σου έρχεται να κάνω. Ε, με τη σειρά που θα μιλήσουν και μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο των 15 λεπτών. Θα ήθελα να παρακολουθήσω να τηρηθεί αυτό για να έχουμε χρόνο και για συζήτηση. Θα έχουμε μάλλον χρονολογική ξηρά το σκέφτηκα, του <laughs> <laughs> Ψιώστος, που είναι μία ομάδα που <laughs> <laughs> είναι <οι> πακούδες, ενδεχομένω, <laughs> Έχουν <laughs> κάνει, <laughs> ε, πρέπει να πω ότι πραγματικά ε, νιώθω ε, μεγάλη χαρά και εξεμπασμό που ε, έχουμε εκπροσώπους αυτών των ομάδων εδώ, διότι πραγματικά νιώθω ε, έτσι όπως λέω για ε, όλο αυτόν τον κόσμο, ε, για ό,τι κάνει. Ε, και ελπίζω ότι από το τέλος του φραντιάρ ε, αυτό που θα προκύψει, θα είναι ενδεχομένω ένα βήμα μπροστά σε σχέση με... Ε, θέματα δικτύουσης για κατσί μας, <συγχυκλή> ε, ε, τη κοινωνία με όσους τυχόν, ε, ακούνε ότι ή, θα δούνε, ότι θα συμποφθεί σήμερα για πρώτη φορά ε, και μία αυτούμε λοιπόν ε, να αποζήμωση κοινωνική πιστεύω σημαντικό. Άρα λοιπόν θα ε, έχουμε πρώτα του συλλιόχωρου, ε, θα έχουμε την ε, νέα κοινέα που το πίο, με την εδώ, ε, μετά θα έχουμε το εγώ το στισάρι, που υπάρχει μια είναι εδώ είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη πολύ καλή εκπροσώπηση. Ε, το εγώ είναι μια ομάδα που ε, ε, νομίζω ότι έχει πολλά να βασκίσεις και την ε, ομάδα της μετάβασης από την Ακαδημία Πλάτων, που επίση είναι μια καινούργια ομάδα με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δράση, που συνδέεται τόσο με το τοπικό όσο και με το παγκόσμιο. Αυτό βέβαια συμβαίνει με όλες τι ομάδες, αλλά ε, υπάρχει περίπτωση να μιλήσει τη συζήτηση από το κύριο του Βοφά. Τώρα με έχω πει η εισαγωγή να πω λεξιδιότητας της Με συγχωρείτε. Η Βαρία Τεφνάκη είναι ομάδα από μόνη τη. Εκπροσωπεί τον ε, τομέα που κατά ε, κάποιο τρόπο προσωπώ και εγώ την αρχιτεκτονική. Ε, που είναι ε, ένα τομέα που πιστεύω ότι ο ίδιο ο τομέα πρέπει να επανατοποθετηθεί σε σχέση με όσα ζούμε αυτή τη στιγμή. Ε, και σε σχέση με τα προβλήματα και τα ζητήματα της πόλης ένα πράγμα που ξέχασα να πω σε σχέση με την κουβέντα είναι ότι έγινε μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την αντίθεση το δίπολο πόλη ε, ή ε, πιστεύω ότι ε, δεν είναι οι απαντήσεις εύκολες σε, αυτή, σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει νόημα να ελπίζουμε ή να κυρίσουμε την επιστροφή ε, όλων στην Ήπεθρο, δεν υφίσταται από το θέμα. Αυτό που έχει πολύ σημασία είναι να δούμε πώς μπορεί να ενεργοποιηθούν και οι δύο αυτές ενότητες, και η Ήπεθρος και η κόνη, ε, που και οι δύο είναι προβληματικές υπό τις παρευθυντικές δίκες. Βέβαια, ε, ο γρίφος των πόλεων, ειδικά των μεγάλων πόλεων, που αυτή τη στιγμή καθημερινά που μιλάμε υπάρχει μια τεράστια άσκηση πληθυσμού ε, και μετακίνησή τους της πόλεις είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που Προφανώς δεν μπορούμε να καλύψουμε απόψε, ούτε κανένα το να το ψηλαφίσουμε λιγάκι. Μαρία θα αναλάβει λίγο και η ομάδα της Μετάβασης να μας πει κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να δραστηριοποιηθεί κανείς μέσα σε πλαίσιο πόλης και τι μπορεί να λυθεί από αυτό. Και νομίζω αυτά που αποδεμένει